Λοιπόν, με ένα χάο ξεκινάμε σήμερα. <laughs> με κέρδη πάντω. Mm -hmm. Καλώς ήρθατε. Εδώ ξεκινάμε. Εκτροπή ΑΕ. Μέχρι τι 2.30 μαζί σα. Στον Άρτεφem. Στου 90,6. Δημήτρη Καζάκη και Γεωργία Μπάστα. Και καλά Χριστούγεννα. ...και πώς μου μια άλλη Ελλάδα. Mm -hmm. Που βεβαίω δεν είναι η Ελλάδα των μέσων μα και συνημέρωση. Ε, και των γραμματωμένων κυρίων που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και όσο βρούτσι <laughs> <laughs> του βρόσιου εργασία. Αντί, μα πώς <Και> με το 780. Αυτέ μου μέρε δεν ξέρω, αυτές τις μέρες μου θυμίζει αυτό το τη Αντουανέτας yeah. η οποία όταν τις, την πληροφόρησαν ότι ο λαός του Παρισιού πεινάει ότι yeah. δεν, έχει, <συγνώμη> δεν έχει ψωμί να <συγνώμη> φάει, <συγνώμη> έτσι ακριβώς, <συγνώμη> ας πούμε, απάντησε, μα καλά, δεν του δίνει την πριός πριός τα μικρά τα, ή μη γλυκό, ας πούμε έτσι, πολύ μικρό και είναι καλά γιατί δεν παίρνει, αφού δεν έχει ψωμί γιατί δεν παίρνει τύο πράγμα να φάει, έτσι κι ακριβώ είναι, βέβαια μα θύμισε. Το 25% που δεν έχει ούτε τα 780... Και 700, με έχεις μείνει στα παλιά, στα 586, το 586 το ξέρει, όχι 700 τόσο. Α, συγγνώμη. αλλά εντάξει, Δεν πληρώνει λοιπόν ότι δεν ούτε 586 ευρώ. Ομουνί, ευρώ. έτσι φαίνεται. Mm -hmm. Και την ίδια ώρα φυσικά υπάρχει το 25% που δεν έχει τίποτα, οπότε ταξινάς ευχαριστημένο που πρέπει και τα 500. Αυτό θέλει και ο κ. Λουτσις. έχω σχέρω τη φαϊνή ιδέα, μια φαϊνή ιδέα, αντί να είναι το «Mission Impossible», το τραγούδι, το χαλάκι ας πούμε τις εκπομπείς, να βάλουμε το «Twilight Zone», μια και περνάμε πλέον σε μια κατάσταση λυκόφωτός. Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Με βρίσκει σύμφωνη. Γιότα θα, θα κάνουμε αλλαγή, έτσι να, ξέρεις, να μην είναι μονότονο παιδί mm -hmm. μου, έχουμε συνέχεια το ίδιο χαρί, να το αλλάξουμε mm -hmm. το χαρί, mm -hmm. γιατί δεν μπορούμε mm -hmm. να πω mm -hmm. σήμερα τις πέντε προσκλήσεις, τις πέντε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση, τη μουσική παράσταση. Την Κυριακή στις 8.30 στη Μαγιοπούλα της Κεσαριανής Λέ, Λέω λοιπόν ότι μπορείτε να συμμετάσχετε ως εξή. Γράφετε επαμ κενό τη λέξη παράσταση το όνομά σας Και αποστολή στο 54.344 έως τις 2 το μεσημέρι Γιατί μετά θα κάνουμε την κλήρωση για τη μουσική παράσταση που είναι στη Μαγιοπούλα Αυτή την Κυριακή στις 8.30 Με πολύ γνωστά τραγούδια είναι μια αναδρομή στα τελευταία 50 χρόνια Από το Μάνο Χατζηδάκη έως και Ρασούλη, Λοΐζο, Βαμβακάρι, Τσετσάνη τα πάντα όπου διαχθίζεται με αρκετά θεατρικά σκέτς Λοιπόν, συγγνώμη τώρα Λοιπόν, λοιπόν. ο κύριος αυτούς που με σταμάτησε μου είπε ότι έχει πλέον ο, γιατί το πήρε ο ΕΟΠΗ ε, τα ιατρία ε, ε, δανείζεται και μα, μα, ε. μάλιστα με βραχυπρόθεσμο δανεισμό ώστε να καλύπτει τι μηνιαίε δαπάνε έχει διαμορφωθεί ένα χρέο τη τάξη των 4 δισεκατομμυρίων α, αρχιέ, με το Σεπτέμβριο. Okay. Με στοιχεία του Σεπτεμβρίου, 4,3 δισεκατομμύρια στο κοινωνικό ασφαλιστικό. Με το ρυθμό αυτό, τον επόμενο χρόνο θα υπερδιπλασιαστεί αυτό το χρέο. Όπω καταλαβαίνει ότι το χρέο δεν είναι αντιμετωπίσιμο από ένα κράτο που έχει yeah. ορικό σύστημα ασφάλισης. Δηλαδή, τι να πάμε. Α. Θα πάμε στο εξή σύστημα. Που είναι ήδη, όχι για αυτού που είναι ήδη συνταξιούχοι. Και οι αυτοί και οι που αυτοί. είναι ήδη συνταξιούχοι θα μπουν στον κρατικό προπολογισμό mm -hmm. να του βάλουν το εγγυημένο εισόδημα όπου η, το πήρε franchise ο κ. Δαγασάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ και το έχει καταθέσει σαν νόμο το 2004. Mm -hmm. ε, τον καθιερό δεν θα μπορεί να πληρωθεί όσον ούπο από το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Στο εγγυημένο, που πούμε, σαν κτήνο. Σε από το αποκτήνωση. Οπότε οι ίδιοι αυτοί που είναι συνταξιούχοι. Mm -hmm. θα, θα περάσουν στο εγγυημένο. θα περάσουν στο εγγυημένο. στο εγγυημένο. δηλαδή πάτα, το εφαρμόσε το το πρώτο ο Ρούσβελ το 1933 νομίζω ομοθετήθηκε με το social security που λέγεται. Είναι mm -hmm. κοινων, μόνο που δεν είναι κοινωνική ασφαλεία. είναι ένα σύστημα ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματο για του ανθρώπου. για όλου του Αμερικανού πολίτε οι οποίοι παίρνουν ένα ελάχιστο. Μια, από, μετά από μια ηλικία εκεί πάνω, ήταν στα 65, τώρα νομίζω έχει είχε αυξηθεί, έχουν τροποποιηθεί, αυτά δεν έχει σημασία. Σχέση με την κοινωνική ασφάλτηση, βεβαίως. Ε, αυτό το σύστημα θα εφαρμοστεί και έχει περάσει με το πολυνομοσχέδιο. Είναι από τα πράγματα που το πολυνομοσχέδιο, ας πούμε, που περιμένουμε τους, τις εμπινευτικές εγκλή, τη εγκλίους, τις πάξεις νομοθετικού περιεχόμεν, κυρίως Δραγασάκης ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τότε, ο συνασπισμό νομίζω τότε, το 2004, το κατέθεσε ως πρόταση νόμου α, στην Ελληνική Βουλή. Ζήτω που καήκανε το εφαρμόζεσήμερα. Συμβασμό του βασικού μισθού, ε, μέσω των Ερθνικής Συλλογικές ε, Συμβάσεις Εργασίας και ταυτόχρονα το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, μας απέναντι αυτό το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα ή σε συνεχής, συνεχής είμαστε σε αυτόν τον γιατί να μην βάλουμε και το ελάχιστο εγκαιημένο εισόδημα από δίπλα, να καλύπτει το κενό. Έτσι έρχονται όλα. Ναι, ναι, ναι. Να σου έρθει να σου καλύψει το κενό. Ναι. Μέχρι που τελικά θα απορροφήσει όλα τα υπόλοιπα και θα μείνει από μόνο του είναι, ναι. να ξεφτιλίζει και να εξαθλιώνει τον κόσμο. Ελάχιστο εγκαιημένο εισόδημα σημαίνει ότι η εξουσία εκτιμά μόνο μέρο για πρώτη φορά στη Βρετανία του 18ου αιώνα στα συστήματα εξασφάλιση χαμηλών αμοιβών στου εργάτε, που του πηγαίνανε σαν σκλάβου να δουλέψουν για την αναπτυσσόμενη τότε βιομηχανία τη Αγγλίας με, μεγάλο, με μεγάλου αγώνε και αίμα, οι βρετανικοί εργατικοί τάξη, οι εργάτε δηλαδή, δημιουργήσαν τα συνδικάτα και έτσι σπάσανε το σύστημα εγγυημένου εισοδήματο που εφαρμόζαν οι εργοδότε και το κράτο. Παλιτή τη οικογένεια, να το μεταφράσουμε. Ναι. Σε ελεύθερα. Στα, στα, σε ελεύθερα ελληνικά, Είναι. δηλαδή, η yeah. breadwinner σημαίνει ότι αυτό που κερδίζει το ψωμί του yeah. και δεν κερδίζει το ψωμί του για τον εαυτό του, αλλά και για την οικογένειά για ό, του την το ήταν η πρώτη μεγάλη διεκδίκηση yeah. των συνδικάτων όταν την εποχή που ήταν όντω συνδικάτα, δηλαδή προασπίζανε του εργαζόμενου και όχι γραφειοκρατικέ μανουφακτούρε yeah. ε, για, yeah. ναι, yeah. ναι, yeah. για να μετατρέχουμε yeah. του εργαζόμενου yeah. σε ωφελούμενου όπω κάνει η ΕΣΕΕ σήμερα. Η της εργατικής του δύναμης δηλαδή να μπορεί να μπορεί να ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες καταναλωτικέ, κοινωνικές και ανθρώπινε και της οικογένειάς του γιατί και της οικογένειάς του γιατί τότε οι εργάτες λέγανε το εξή ότι εγώ δεν μπορώ να βγω στην αγορά εργασίας έχοντας να ανταγωνιστώ το παιδί μου και τη γυναίκα μου γιατί επειδή δεν υπήρχαν οι μισθοί που ικανοποιούσαν τι ανάγκε με τι οικογένειε, εξαναγκάζονταν και πηγαίνουν τα παιδιά στη δουλειά και οι γυναίκε. Έτσι, σήμερα έχει, κατο... έχει κατοχυρωθεί, mm. γι' αυτό και έχουμε τεράστια παιδική εργασία σήμερα. Mm. Παιδική εργασία έχουμε περισσότερη από ποτέ άλλοτε στην ιστορία τη παγκόσμια οικονομία από τον 18ο αιώνα και μετά. Mm. Φυσικά, το τι γίνεται με τι γυναίκε mm. δεν είναι να το συζητήσουμε. Mm. Λοιπόν, το βιώνει καθένα. Και έτσι ξεκίνησαν. Τα κατακτήσαν όμω αυτά. Με αγώνες και με τα κατακτήσανε. Το επόμενο βήμα μεγάλο ιστορικό άλμα ήταν η κατάκτηση ότι τα μέλη μας, τα μέλη της τάξης μας, της δικής μας κοινωνίας, εργαζόμενη εργαζόμενης κοινωνίας, που δεν μπορούν να δουλέψουν είτε για λόγους γύρατος, είτε για λόγους ανεργίας, είτε για λόγους επαγγελματικής ασθένειας ή ατυχήματος, όλοι εμείς θα του εξασφαλίσουμε το εισόδημα που χρειάζονται για να μην καταρχήν τους εκμεταλλεύεται ο οποιοσδήποτε ασύρθωτος εργοδότης είτε βρεθούν στην ανέχεια και στην εξαθλίωση και την πετωπίσουν τρομακτικά προβλήματα. Αυτό είναι η ιδέα της κοινωνικής ασφάλισης. Ωραία. Ήταν μια ωραία ιστορική αναδρομή που βέβαια όμως αν κάποιος μας έφησε από την αρχή ποια ήταν η αφορμή που κάναμε αυτή την ωραία ιστορική αναδρομή για να το πούμε είναι ότι με όλους Προβαίνει το ΙΚΑ. Να... Κάθε μήνα δανείζεται βραχυπρόθεσμα για να, κατα... για για να καταβάλει τι συντάξει. Το αποτέλεσμα είναι ότι μια ωραία πρωία έχει προβλεφθεί ήδη στο πολυνομοσχέδιο. Βεβαίω. Λοιπόν, θα πάμε στου ήδη συνταξιούχου σε ένα σύστημα εγγυημένου εισόδηματο. Ποιο μπορεί να είναι τόλιο... αυτό, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Το πολύ 300 ευρώ. Όταν η μισθή είναι θα... στα 500 ευρώ, ναι. τίποτα δεν μπορεί ναι. να είναι. Και τώρα, Όπως, συμπέ... όταν, συμπέ... λέμε, σε... όταν, λέμε, σε... όταν λέμε τον κρατικό προπολογισμό, ναι. έτσι ότι θα σου εγγυά ναι. το ο προπολογισμό, δεν έχει καμία μεγαλύτερη δυνατότητα. Όχι, είναι πολύ απλό. Όταν αυτή τη στιγμή είναι στα 400 ναι, για τους ανθρώπους ναι. είναι για τα, για τα νέα παιδιά από το Τα 480 μειχτά και τα 580 νομίζω να θυμάμαι καλά πάλι μειχτά. Δηλαδή για, για καθαρά μιλάμε πόσο. Ναι. Για 4 για τέσσερα, 400, 400. 800. Ναι. Λοιπόν, στα, πείτε 500 για να είμαστε ναι. εκεί πέρα. Ε, λοιπόν, η συντάξη σήμερα, επισήμως, είναι, επισήμως πρέπει να είναι το 60% των 500. Ωραία. Άρα δηλαδή 350. 300, ωραία, 350. Λοιπόν, ε, αυτό το 300 θα το δίνω και ο προπλογισμό. Τώρα για όλου του υπόλοιπου που δεν έχουν βγει στη σύνταξη, που ελπίζουν ότι κάποια στιγμή στη σύνταξη θα βγουν, αυτοί θα πάνε σε ιδιωτικό σύστημα Σε ιδιωτικό σύστημα ασφάλιση, το οποίο θα το εφαρμόσουν είναι το Αμερικάνικο σύστημα ασφάλισης, που σημαίνει είτε έχω τα λεφτά και κάνω δικό μου, μου πλάνο ναι. ασφάλισης, είτε με ασφαλίζει ο εργοδότη. Αχ, πάρα πολύ. Οπότε όταν την ασφάλιση. Λοιπόν, ε, και έτσι βεβαίω θα είναι δούλο ο εργαζόμενο, mm. γιατί έτσι αλλιώ πηγαίνουμε ολοταχώ και στο σύστημα κατάργηση των αποζημιώσεων. Ε, με το πολυνομοσχέδιο ήδη έγιναν αποφασιστικά βήματα κατάργηση των αποζημιώσεων. Ε, τώρα έχουμε στη δικασία μείωση ή εξαφάνιση των αποζημιώσεων. Μην ε, τώρα γελιόμαστε. Με το πολυνομοσχέδιο μπορεί να κάτω από προποθέσει που όλοι και γίνονται δυσμενέστερε ο mm. μπορεί να πάρει ίσω κάποιο μέρο τη απο, αποζημίωση του, αλλά στην πράξη. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ένα εργοδότη δεν, δεν θέλει ή δεν μπορεί να δώσει αποζημίωση, δεν υπάρχει τρόπο να τον εξαναγκάσει. Πλέον. Γιατί ό, τα δικαστήρια υπάρχουν, δεν θεωρείται εργασία, υπάρχουν τε, τίποτα πολλά αυτά, τα έχουν διαλύσει όλα. Λοιπόν, μόνο βεβαίω αν εντάξει, βρεθεί κάποιο δικαστή από το πούμε να, ξέρει, να κάνει το, το καθήκον Ή κάποιο αγγελέα. Mm -hmm. Το οποίο και αυτό βεβαίω σε λίγο θα σπανίζει. Διότι χάρη στην ηγεσία τη ε, δικαιοσύνη θα επιβληθεί ένα καθεστώ που μπροστά του οι εργασιακέ σχέσει στην εποχή τη ναζιστική κατοχή θα οχριούν Γιατί τότε τουλάχιστον οι ναζί που είχαν πάρει κάποια σχέση εργοστάσια επιχειρήσει και όλα αυτά τα πράγματα φρόντιζαν οι εργάτε να έχουν δυνατότητα να δουλέψουν. Και την επόμενη μέρα σήμερα δεν το έχουν ανάγκη αυτό. Πρώτον, γιατί έχουν στρατιές μεταναστών από την υπόλοιπη υφήλιο. Και δεύτερον, γιατί υπάρχει στρατιές εργαζομένων εδώ που δεν, έτσι αλλιώ δεν απασχολούνται. Mm -hmm. Όταν έχουμε 25-26% ενεργία, αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεπεράσει το 26% με 27% η επίσημη ενεργία. Απλά επειδή βγάζουμε στοιχεία με υστέρηση 3-4 μηνών mm -hmm. καταλαβαίνει, γιατί είμαστε ακόμη στο 25%. Είναι όπω λέτε, παιδί μου, κοιτάμε ένα αστέρι. Έτσι, το πιο κοντινό αστέρι, α πούμε, περίπου 300 έτη φωτός. Δηλαδή, αν το κοιτάμε σήμερα, είναι, είναι σαν να κοιτάμε το αστέρι πριν 300 χρόνια. <Συσίλυνα> έτσι λοιπόν, δεν συζητάμε για ανεργία σήμερα, ναι. είναι σαν να συζητάμε για την ανεργία <συσίλυνα> που μα έχουν πει ότι είχαμε πριν τρει μήνε, δηλαδή πριν τρία τέρμενα. Γιατί με του ρυθμούς κατάρρευση οικονομίας, οικονομία, τρει μήνε είναι τώρα. καλά, εντάξει, είναι σημαντικό χρόνο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τα δικά σα ερωτήματα έχει πέσει στο τραπέζι Κήπρο, Αργεντινή τα τσόκλο. Όχι, το τσόπουλο οφείλουμε να απαντήσουμε. Όχι, τη γνώμη μου. Καλά να το μιλήσουμε για το κύκτρο ομολογιού έχει, βέβαια. Εντάξει. Για τον τσόπλο. Τα υπόλοιπα πάλι σοβαρά. Θα τα πούμε μετά. Θα δούμε ευχάριστα τον πρώτο. Εφάσει τα να φτάσει να δείξουμε τον πρώτο. Αν δεν κάνει ο λάθο, επειδή τσαντίστηκε πάρα πολύ με τα. Με τι που μου έγιναν στο Facebook με τον κύριο Τατσόπουλο. Ναι. Ε, με αυτή την περίφημη δήλωση, ας πούμε, ναι. που τη διάβασα. Αλλά η τσαντίστηκα. Ε, γιατί. Η τσαντίστηκα. Λέτε, εντάξει. Υπάρχει και μισό άλλο. Πάμε να ασχοληθούμε ε, με αυτή την ε, δηλαδή. έννοια. Το λέω. Και δεν ασχολήθηκα από πού προήλθε η δήλωση. Η δήλωση αυτή. Από ό,τι άκουσα από το θελτήρισσο και εγώ, ο Γαρκονίρης, ε, που ήρθε από συνδέξη του στο κράς. Το εγώ άνθρωσα ότι ήταν στο Twitter, αλλά τελικά είναι στο κράς. Έτσι είχατε ναι. κανένα πώς... Ναι, δεν ξέρω, δεν πώς... το, το ξέρω. Πώς το κράσκομαι. που κυκλοφορεί σήμερα, ναι. αλλά ανακοινώθηκε χθες μέσω στο διαδικτύου, το... ναι. μέσω Twitter ε, και μέσω Facebook. Ως για τη διαφήμιση. Ναι. Έτσι γίνεται αγάπη. Κι έτσι εξήγησα το μεγάλο ερωτηματικό που είχα. Γιατί για αυτό το κράσ μου ζητήθηκε να γράψω δύο μεγάλα άφρα. Το γνωρίζω. Λοιπόν, και τα οποία δεν μπήκαν. Προφανώ. Και είχε το ταιριό, το Και, και σε είχε το Έδειξε νυχτάκι, ας πούμε, ναι. για να γιώσει. 13 ναι. του μηνό. Ακριβώ μετά του μεγάλη ιστορία με το πολυνομοσχέδιο κλπ. Και, ναι. και ήταν δύο άνθρα. Το ένα είναι για το πολυνομοσχέδιο και τι εξελίξει που τα υπάρχουν. Και το δεύτερο είναι τι γίνεται στι τράπεζε. Λοιπόν, mm -hmm. τα γράψα και δεν μπήκαν. Επειδή με το ένα από τα δύο. Αναρτήθηκαν, αναρτήθηκε στο Facebook θες το βράδυ, mm -hmm. στο δικό μου δηλαδή. Για το Πολυνομοσχέδιο. Και, και άρχισαν να με ρωτάνε όλοι, καλάνε παιδιά, γιατί δεν δημοσιεύτηκε. Δεν έγραψα από κάτω. Ότι δηλαδή, επρόκειτο και... να δημοσιευτεί. Ναι, επρόκειτο να δημοσιεύτηκε. Τότε λοιπόν... όμω εσύ δεν ήξερε να δώσει την απάντηση. Όχι, μα δεν. Δεν γνώριζε δηλαδή. ότι υπήρχε δήλωση βόμβα στο κράσ. Το... και δεν ήθελα να συνδεθούν κα... δηλαδή ναι. το σκέφτηκε φαντάζομαι ναι. εγώ κύριο Στράγκας πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι μετά από όλα αυτά ο κύριο Στατσόπουλος μου, ε, μου χρωστά μία επί... ακόμη εκδήλωση να το βάλουμε έτσι Και τώρα να, να, να πω από το κράσιο ότι μου χρωστά μου δημοσίεσαι άνθρωπο αλλά το λέω στο κ. Στατσόπουλου επειδή έχει ξαναγίνει αυτό <laughs> ναι. δηλαδή με δική του πρωτοβουλία παρουσία στο βιβλίο μου στην πραγματικότητα. Ε, κάναμε μια πολύ ελεύθερη κουβέντα mm -hmm. σε δικό του χώρο mm -hmm. ε, η οποία μάλιστα είχε και εξαιρετική επιτυχία γιατί αν θυμάμαι καλά την εποχή εκείνη που μεταδόθηκε μέσω του χωρίς FM είχε πάνω από χίλιους viewers εκείνο το βράδυ mm -hmm. Που είναι πολύ, ψηλό δύο, yeah. πολύ πολύ ψηλό πολύ ψηλό. Αυτό... Yeah. αυτό μπορεί yeah. να διαθέσει το κλάσμα, α πούμε. Αυτό νομίζω εγώ, ε, ε, εγώ νομίζω το βρήκα ω μια δόση χιούμορ και δεν έτσι παιδί μου τώρα. Έλληνα, πραγματικά έλλω. Ξέρει κάτι δεν νομίζω ότι όλη η κοινωνία συζητάει αυτό. Συγνώμη. Είναι λογικό να παίζονται ανέκδοτα, άκουσε μια. Στοιχείο, ε, στοιχείο, μια κοπέλα. Yeah. Αυτόχτώνο, έτσι. Yeah. Σα πολύγυρο. Και πλέον δεν έχει δυνατότητα να επιβιώσει. Και... Επειδή ακριβώς είσαι και μόνος σου, γιατί σε αυτή την κοινωνία όλοι μόνοι μας έχουν, μας έχουν κατά τη συναίη μας. Τι να αισθανόμαστε χωρίς ρήγματα, χωρίς δυνατότητες και ο, αυτά συλλογικής ας πούμε, ε, δράσης να οδηγήσει στην αυτοκτονία. Είναι τουλάχιστον. Δεν ας πούμε. Στο διαδίκτυο, στο Twitter, το που του οι διάφοροι κτλ., κάνουν την πλάκα τους. Το Twitter είναι το Twitter έχει βγει. Ναι, είναι πουλάκι, είναι. Μάλιστα. Όπου με ρωτάνε όλοι γιατί δεν έχει λογαριασμό στο Twitter, ευτυχώ που δεν έχει, μην ξεφύγει. Και μετά γεννήθηκα. Αν είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τραγούκη, βλέπει και ο οποίο ασχολείται πολύ με το Twitter, ο Όλαφ σε εγκάβει. Όχι, γίνεται. Είχα μια πα Λοιπόν, τέλος πάντων, πατήσαμε και σε αυτό το θέμα θα γυρίσουμε με τα άλλα που είπαμε. Ναι. Πάμε να πάμε μια μουσική ανάσα για μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ, έχουμε μπει σε ένα 8.30, 5 τυχεροί, 5 διπλέ προσκλήσει. Γράφετε επαμ, κενό, τη λέξη παράσταση το, όνομά σα και αποστολή στο 54-344. Μετά τις δύο προσπάθεια θα κάνουμε την κλείριση και θα πούμε του 5 τυχερούς. Φυσικά και στο, στον ίδιο αριθμό, στο 54, 3, ήταν για τις τράπεζες. Το άλλο ήταν για τις τράπεζες, μην ενισχύεται, θα είναι στο χονή, την Κυριακή. Mm -hmm. ε, με όλους τους πίνακες, τις αναλύσεις κτλ. Και, και εκεί ό,τι μαλλι έχει, έχει μείνει στο κεφάλι σας, με ένα μολύμι έχει μείνει κάτι λίγα, ε, θα πέσουν. Δηλαδή να δείτε σε αυτή κατάσταση αυτή τη στιγμή, μας έχουν οδηγήσει και πού μας πάνε. Mm -hmm. okay. Λοιπόν, εδώ μας πληροφορούν φίλοι ότι σήμερα, φαντάζομαι το πρωί, ο Γιώργος Τράγκας είπε τα καλύτερα για σένα Δημήτρη. Αυτό είμαστε σίγουροι. Γιατί <laughs> είπαμε ότι είμαστε εκεφρίας, <laughs> μα πάμε να <laughs> φτιάμε ένα στον άλλο, δηλαδή, τι έχουμε να χωρίσουμε, δηλαδή κατάλαβα. Αυτό το γνωρίζουμε. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω από θα ξεκινήσουμε, έχουν τεθεί τρία νομίζω έτσι, κα Να πούμε για του νομικρομιών ομολογιού όπως οι οποίοι σήμερα έκαναν κατάληψη στα γραφεία της Ινέας Δημοκρατίας τη Ριγίδης. Τι κάνεις Δημήτρη. Έλα δει, να σε πώς έχει Εκεί το τελευταίο μελογκάδονα, θέλω να σου πω να τριαντάφυλλο που Το καταγγέλλω αυτό. Εντάξει, πάτα, το, το έχει στο κουτί εκεί προς το μάρους και έχει, όχι, όλος, τελείωσε. Ήτανε κάτω πεσμένο εκεί πέρα και το έχει, έχει μαραγγουλιάσει το τριαντάφυλλο τριαντάφυλλο μόνο Εντάξει, λοιπόν, <σταλείο> και αυτό λέω μακάρονο. Λοιπόν, πόγω, να το σε βάλω σε ζητήματα που συμβαίνουν σήμερα, αλλά δεν έχουμε διάθεση. <σταλείο> λοιπόν, παίρνει ξύλο στην, ε, ε, στη Το είναι δεν είναι ποιον. Η μικρομολογείου σίγουρα πρέπει Εγωγικά να δούμε του νέου δημοκρατία. Πρέπει να βγει με τελειώσει. Και είναι και μαγιά. Ε, ε, Αυτή είναι η μαγιά, ρε παιδιά. Να πάμε να του δίνουμε μόλι μα. Όχι να πηγαίνουν μπροστά να το στόλο. Αυτή κάνουν με καλύτερη κίνηση σήμερα πάντα. Πήγαν εκεί που κάραν μέσα, του χτυπήσαν φιλικά στην πλάτη και τα πήραν στο κραμί ακόμα περισσότερο. Θα βγάλουμε λέει ότι θα σα απαντήσει και όσο να θα βγάλει μια ανακίνηση. Είναι πατέρε δηλαδή, είναι κοινή πατέρα. Είναι ελεύθερο φίλια. Είναι Και δεν έχει δικαιοσύ να δει το δίκιο. σου. Δεν έχει δικαιοσύνη να βρει το δίκαιο σου γιατί δυστυχώ οι ομολογιούχοι, ο σύλλογο που έχουν yeah. τα, τα χίλια δίκαια του κόσμου γιατί πρέπει να θεωρώ πω να το πούμε δεν υπάρχει ούτε σε αυτός έγινε ναι, ναι, ναι. Α, όχι πω εδώ είναι έχουν παραβιάσει θυμάμαι ρε παιδί μου στι πρώτε μέρε που ξέρει μπήκε το θέμα τη διαγραφή χρέου mm. εγώ το έβαλα μαζί με κανένα δυο ακόμη που είχαν το το, το, το βάζανε αλλά με όρου δικαίου και με όρους τεχνικής διαγραφής τώρα. Ήμουνα ο πρώτος, οφείλω να το ομολογήσω. Ε, λοιπόν, που το έβαζα με πέτος. τα παρήπασου και <laughs> τα ζητήματα μάλιστα για κάτι πανηλήθιοι τότε. Οι οποίοι μου λέγανε παλήπασου, όχι παλήπασου και δηλαδή είδες δηλαδή, είναι ανοησίες ε, και όλα αυτά. πράγματα για που που να δίνεις πούμε και τότε μας λέγανε παθίδι, αδιανόητα, τι πράγματα είναι αυτά που μας λέει ο Καζάκης γιατί άμα διαγράψουμε γι από τους ΜΑΝ δεν θα μπορούμε να τους διαγράψουμε σε όλους και υπάρχουν και κακομύριδες οι οποίοι θα τους πάρουν τα λεφτά, θα πέσουν έξω ασφαλιστικά τα μία, τα δεν Κοινωνεύει για... χώρα με αυτά που λες Και λέμε. αλλάξαν τα φώτα παραβιάζοντας κάθε έννοια σύνομης διαδικασίας διαγραφής χρεούς Δίνοντας τις απίστεστας αποζημιώσεις στους, στους, στους αλήτες, γιατί αλήτες είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Αυτός στους τραπεζίτες, ας πούμε, που έλθαν και τις συμφωνίες και πήραν για 17 δισεκατομμύρια λογιστική ζημία, πήραν 30 δισεκατομμύρια αποζημίωση. Η κυβιακή παρέα του Νταλάρα, που τώρα δίνουν 137 δισεκατομμύρια έχουν δώσει μόνο μέσα στο εξάμεινο του 2012, εξάμεινο του 2012, θα το δείτε στο, στο χωνί της Κυβιακής, τον πίνακα και θα τρελαθείτε στο, δεκα... στο εξάμεινο του 12 όπως και εγώ άλλωστε στο εξάμεινο του 12 έχουν δώσει 137 δισεκατομμύρια ρευστώτες στράπες δάνεια δάνεια στις τράπεζες όσο περίπου είναι η καταθετική βάση νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις τράπεζες το καταλαβαίνουμε αυτό πράγμα και από πάνω τους χαρίζουν και 48 δισεκατομμύρια για γιατί γιατί είχαν 25 δισεκατομμύρια ζήμιες λόγω των ομολόγων και κάθονται τώρα και εδώ, Μιλάνε Σομολογιούχου. Mm -hmm. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, φυσικά πρόσωπα ομολογιούχοι οι οποίοι του κλέψαν τι αποταμιεύσει γιατί εδώ είναι κλοπή αποταμιεύσεων. Όταν ακούς τον υπουργό τη χώρα σου και σου λέει Ξέρει τι γίνεται, έχει ένα εφάπαξ. Ωραία, βάλει του πάρε ελληνικά ομόλογα. Ασφάλεια, βράχο. Ναι, βράχο είναι Με και ηλικία ναι, και, ναι, ναι, και ναι, Δεν δε, δε Λοιπόν, εκεί mm, σε όλα της έτσι. Έτσι, έτσι σε διαβάζω Έτσι, διαβάζω το πηματήριο. Έτσι, βλέπουν και Ο ο Αλογοσκούφης, ο όλοι αυτοί Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό και στην Ελλάδα πρέπει να Θα πρέπει να δεν θα αγκιάται κανένα παρά μόνο στο μέτρο της προσωπικής του περιουσίας. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα να μου αγκιάται ο άλλος ο κερατάς ας πούμε 7.000 στο χρηματιστήριο που μας έλεγε ο Βαντενίου, τον θυμάσαι. 7.000 μονάδες στο χρηματιστήριο και έτρεχε ο Κοσμάκης που έλεγε η κόπεδα και, και, και ιστορίες και χωράφια στο ρούγκο για να βάλει μέσα Λιζόταν, για να τον ταρπάξουμε α πούμε. Πόσα δάνεια είχαν δώσει οι τράπεζες τότε για να πάρουν, πάρουν μετοχέ. Τι δάνεια. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Και μετά ο κύριο να μου το πει καθηγητή, στο LSE στο Λονδίνο yeah. αντί να πάει έναν σφουγγαρόπανο και να σφουγγαρίζει όταν τα πιστοδρόμια της Ελλάδας και μετά ξανά από την αρχή. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ή ο τύπος ο άλλος, α πούμε ο Βενιζέλος, ο Υπουργός Οικονομικών να μας εγγυάται τις καταθέσεις μέχρι 100.000 σε και ο κ. Ο... Καραμαλής αλλά το τώρα. Ε, μεταξύ κοντοσουβλίου και, ε, και Μπαπλ ε, είναι δύσκολο τώρα. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ακριβώς ε, γι' ε, Εγγύηθηκε όμως ο κ. Βενιζέλος και καθόμαστε τώρα και συζητάνε για τις καταθέσεις των ανθρώπων, τις αποταμιεύσεις που τους φάγανε και δεν υπάρχει ένας δικαστής παιδί μου, να τους δικάσει Δηλαδή να πει ότι αυτό το πράγμα είναι παράνομο. Παράνομο και με βάση το διεθνές δίκαιο, δίκαιο η διεθνή πρακτική διαχείρισης χρέους δεν νοείται να κάνεις πράγματα για ένα μέρος των δανειστών που δεν τα κάνεις για τους άλλους δανειστές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ή έστως υποχρεωτικά τους εντάσσεις στο πρόγραμμα. Γιατί αυτοί υποχρεωτικά μπήκαν. Αντίθετα, θα βρεθεί τώρα ένα εισαγγελέα και θα στείλει εκεί πέρα τα ΜΑΤ και τι αστυνομικέ δυνάμει να του διαλύσει, να του χειριστεί. Ναι, να του πει και αυτό. Ναι. Έτσι. Εφόσον ο, αρι... ο εισαγγελέα του ΑΡΥΟΥ πάγου χειμουριάει εισαγγελίε που λένε πολιτική άποψη. Πάω, ναι, Είναι μάλιστα επειδή μου στείλανε κιόλα και τα σχόλια που υπήρχαν από κάτω στο συγκεκριμένο άνθρωπο στο δικαστήριο. Ναι. Κανα δυο οι οποίοι παραλαμβάνονται με, με, πόσο, ως άγνωστοι ή ως mm -hmm. Εντάξει; mm -hmm. Καταρχήν δικαστής που ονομάζει τον εαυτό του με ο ιαβέρειες Βεβαίως δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας ξέρεις ποιο, ποιο, ποιος είναι στους ο... αθλίους ο... του γκο, ο ιαβέρειες και μόνο αυτό αποτελεί μπέλι αφαίρεσης του δικαίωματος του, του να είναι δικαστής και μόνο για αυτό γιατί είναι μια τυχή <laughs> Το λιγότερο... όχι ατυχής α, καταλαβαίνεις στη φιλοσοφία και την άποψή του για την υπόλοιπη αυτός δεν είναι δικαστής είναι δίπιος και άρα πρέπει να φύγει από το δικαστικό σώμα πάση θυσία αυτό είναι καζουσμπέλι όχι το να λες την άποψή σου <σοπό> την άποψή σου την πολιτική σου άποψη εντάξει <σοπό> και είναι που ακούστηκε έχουμε καθιστές κατοχής Αυτή η τύποι είναι σίγουρος ότι αν ήταν στην ναζιστική κατοχή ίσως οι πατελάδες τους όντως να ήταν έτσι θα υπηρετούσαν τους Ναζί. Θα φοράγανε καγκελοτούς. Είναι σίγουροι, 100% και είναι σίγουρος επιπλέον mm. ότι το, για ορισμένους από αυτούς οι πατεράδες και οι παππούδες τους ήταν με τους Ναζί. Και τώρα ξαφνικά, ο πιος παράδειγμα έχει μια μεγάλη οικογενειακή yeah, παράδοση. Yeah, yeah. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι. Και ορισμένες φορές, ε, ορισμένες φορές φαίνεται ρε παιδί μου, ότι αυτός ο λαός, του, έχει σοφές παροιμίες μίλω κάτω από τη και τα ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, αλλά λέει διάολε, το να έχει δικαστές που να καταγγέλουν συνάδελφό του γιατί λέει την άποψή του mm -hmm. αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν το δεκασικό σώμα. Δεν είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη πολιτεία δημοκρατική πολιτεία να έχει δικαστές που τρομοκρατούν συναδέλφους όταν λένε από την άποψή του. Όχι ως δικαστέ όχι ως στεσμικός παράγοντας ναι. ή φυσικός δικαστής, έτσι, εισαγγελέας, εισαγγελέας έτσι με την ιδιότητά του, αλλά ως πολίτης αυτής της χώρας. Δηλαδή εδώ σήμερα ποινικοποιείται η ιδιότητα του να είσαι πολίτης. Γιατί ο πολίτης δεν ξεχωρίζεται σε ένστολο ή μη, σε δικαστή ή μη. Ο πολίτης συνταγματικά, το άρθρο μου πει τι μου λες δε φίλε, ποιος είναι συνταγματικό. Λοιπόν, Λά, το ο πολίτης το είναι, το είναι ένας. Χώρας. Έτσι. Είναι η ενήνια ιδιότητα. Λέει, αυτό δεν το μάθανε στις νομικές σχολές. Εγώ δεν πέρασα μόνο και το, το, το δημοτικό είμαι, το ομολογό, σηκώμουν ψηλά τα χέρια. Λοιπόν, αυτοί που περάσαμε δύο σχολές, γιατί περάσανε τη νομική και μετά πήγανε για δικαστές, δεν το μάθανε. Ή το μόνο που κάνανε είναι να τους βάλουν να μελετούν τη συνταγματική μορφή του φασισμού. Όπως, τους, όπως έκανε ε, στη δεκαδία του 30 η νομική σχολή. Όχι όλοι. Ευτυχώς, μειοψηφία ήταν. Ή στην εποχή της Χούντας. Τι λέει πού το δύχανε ρε. Τι ήταν, τους πληρώσανε στο κλινέξ. Τι λέει άλλο, πώς δύχανε αυτοί. <χει> Και μου παίζει με θέση, ας πούμε, να, να, να, να, να σε προστατεύσουσε. Ποιος ο βαρολογής. Εγώ σου λέω, ο κύριος Κολλιούσης. Ο Κολλιούσης δεν λέγονταν, έτσι. <χει> λοιπόν, θα ήταν πιο τέλειος από αυτός. Γιατί αν τα παίρνω χοντρά κι άλλος κύβω το κεφάλι αεραγιάς. Υπάρχει διαφορά, όχι πως σημαίνει με υπέτω, ματιδόν, Ούτε προ... το το Αλλά, πλέον αλλά πλέον... τουλάχιστον όχι τα πένι χοντρά, μπορεί να σηκώσει και ένα άστομα και να πει δεν πάτε και στο... δεν στο... ναι. να γύρει στο... Ω, διαφορετικά. άλλο. Στην... Ε... Το... να γύρει στο... το... δεν είναι αυτό το όχι ο εγκληματολόγο ο Τζίμι <laughs> <laughs> Λοιπόν θέλω να πω δηλαδή όσοι δηλαδή, πάνε δηλαδή, και αυτοί που πραγματικά και του καταλαβαίνω δηλαδή όταν μου έρχονται δικαστέ και εισαγγελίε και ξέρει στις πορείας στις συναντήσεις mm. στους στις και μου λέει δεν ξέρω τι τραβάμε. είναι έτσι πορεμένο οίκος καταλαβαίνω απόλυτα το ότι τραβά να ζεις ένα σώμα mm. και να θες να λειτουργήσεις όπω mm. πραγματικά σεβο, σεβόμενος το λειτουργήμα και να μια συμμορία που, οδηγεί, που αυτή τη στιγμή σε έχει εμπλέξει σε ένα καθεστώς και δεσμεύσεων και υποταγών που δεν σου επιτρέπει να έχεις στοιχειώδη εντυμότητα, την εντυμότητα που απαιτείς από τον κοινό άνθρωπο, την προσωπική εντυμότητα. Πιστεύω αυτό, οφείλω να το λέω ελεύθερα, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, νομίζω και αυτό το θέμα το εξατλήσαμε. Και σε παρακαλώ, γιατί είχε ανάψει τι τελευταίε μέρε εδώ το email μα τα μηνύματά μα με την Αργεντινή, Στην Αργεντινή, επιχειρείται, επιχειρείται από Αμερικανικών δυνάμων. Mm. Να το και, πούμε, και, εσύ, και λένε όλοι ότι πάει, πάει για μια ακόμη χρεοκοπία η Αργεντινή, Όχι. Αυτό το έχει ανακοινώσει το ΔΝΤ και όχι επίσημα. Γιατί αν το ανακοινώναν επίσημα, θα υπήρχε διπλωματικό θέμα. Mm -hmm. Εντάξει, διότι η Αργεντινή είναι μέλο του ΔΝΤ και πολλές άλλες ε, λατινοαμερικάνικες χώρες και είναι και πολύ εύκολο καθότι η κυβέρνηση Αργεντινής δεν μασάει ξέρετε όπως οι κατσίκες οι μας που μας άρεσαν τα ραμά οι δικές τους δεν μας άρεσαν τα ραμά mm. Λοιπόν και θα μπορούσαν κάλλιστα ε, μαζί με μια σειρά λατινοαμερικάνικες χώρες να θέσουν θέμα στο διοικητικό συμβούλιο και απ' την άξουν στον αέρα το ΔΝΤ Οπότε τι κάνει το ΔΝΤ Χρησιμοποιεί ορισμένα και λέει ότι οδηγείται σε, ε, σε, σε χρεοπορία είτε δημοσιογραφικά παπαγαλάκια, είτε δίθενοι οικονομολόγους ερευνητές. Λοιπόν, αυτό πράγμα, γιατί πάμε σε χρεοκοπία, επειδή κάποια τσακάλια της Ιθνής Αγοράς και ηγίτες έχουν πάρει αποφάσεις από Αμερικανικά Δικαστέρια που τους δικαιώνουν, διαγράφει χρέος που έκανε ε, ε, η κυβέρνηση Κίχνερ. Βεβαίως η κυβέρνηση Κίχνερ είχε απαντήσει λέγοντας Μα, «Παρακαλώ, ελάτε, να εισπάξετε, να δούμε πόσα κεφάλια να πέ Λοιπόν, αλλά κανένα δικαστήριο της ΗΠΑ γιατί φρόντισε η τελευταία κυβέρνηση και ο Υπουργό Οικονομικών ο κ. Καβάγιο, αν θυμάμαι ε, καλά, ε, λίγο πριν διαλύσει τη χώρα και την οδηγία στην κατάρρευση, να περάσει όλο το δημόσιο χρέος της ε, Αργεντινής σε αγγλο δίκαιο με ε, δικαιοδοσία τα αμερικανικά δικαστήρια. Τα συγκεκριμένα τις πολιτείας της Νέας Υόρκης, Wall Street δηλαδή. Λοιπόν, δεν είναι όμως ο Αμερικανικός δικαστήριος, δεν δέχτηκε να προχωρήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων της Αργεντινής εκτός Αργεντίνου και εδάφους. Εντός Αργεντινής δεν μπορεί να το κάνει. Yeah. <laughs> λοιπόν, άρα δεν βλέπουν πιο τρόπο θα ξαναγκιάσουν. Γι' αυτό και κάτι λαμόγια πήγανε, πληρώσαμε τους τους δικαστές της Γκάνα, 3 πουλάγια γάφος τώρα, <laughs> και πιάσανε το καράβι. <laughs> και, πιάσανε το καράβι. <laughs> και τους το χάρισε η Αργεντινή. <laughs> Θέλουν το καράβι, παιδιά, το και τώρα σκοτώνονται εκεί κάτω. Σκοτώνονται. Οι φύλαχοι της Γκάνα που τους τάξανε λεφτά το πήραν το καλά και δεν το αποδείχνουν στους δανειστές. ξέρεις αυτούς που... Τον κύριο, τον κύριο Μπαχάμα που... είχε κλείσει τη συμφωνία. Λοιπόν, οι συμμορίες κάτω. Των αγορών και των φυλάχων της Γκάνα. Λοιπόν, ε, ποιο είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι για να μπορέσουν να κάνουν πραξικόπημα ενάντια στην... Ενάντια στην Πρόεδρο της Αγιουδινής, της Χριστίνας Φερνάνδες, δόθηκε πράσινο φως από τις ΗΠΑ. Δόθηκε πράσινο φως, οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνών Πολιτειών εφαρμόζουν σχέδια ανατροπής κυβέρνηση, ε, Φερνάνδες. Δοκίμασαν με το στράτο. Ο στρατός όμως επειδή έχει πολύ έντονε από την εποχή Βιντέλα, δηλαδή του δικτάτορα τη και έχει πολύ έντονες τεχνικές παραδόσεις περονικού τύπου βεβαίως όποιος ξέρει ξέρει ότι νομίζω να μην το δεν ε, δέχτηκε να εμπλακεί ή τουλάχιστον δεν δέχτηκε να εμπλακεί σε αυτή τη φάση ή σε πρώτη φάση να μην επαναληφθεί δηλαδή αυτό που έγινε στην Ονδούρα ή αυτό που έγινε εναντίον του Τσάβες για να μην έχουμε μπροστά μετά με ένα, ένα παλιριακό Κύμα λαϊκής οργής και αγανάκτησης που θα εξαναγκάζουν και να λουφάξουν οι παξιουμματίες όπως έγινε στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς στην Οντώρα δεν έγινε γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πολύ ισχυρε αμερικανικές δυνάμεις και πολύ υπόκοσμος και δεν πρόλαβε ο κόσμος να αντιδράσει. Ε, και να μην έχουν ένα παγιάρι στην Αργεντινή όμως θα το έχουν γιατί ο κόσμος είναι ακόμη σε επαγρύπνηση δεν είναι δηλαδή τελειωμένος ενώ μεταξύ έχουν, έχει ξεφτινιστεί η Αργεντινή και Αριστερά οπότε δεν υπάρχει αναστολέα και αυτό ανάχωμα πράβο, σε αυτό που οπότε θα ο κόσμος και λέει καθένας εδώ yeah. και θα πάμε για ακόμα για Μαλή, θα βγούμε κουρεμένοι οπότε δεν δηλαδή, διοικημάζω γιατί κάνουμε τώρα την κλασική συνταγή πορτοκαλί επανάσταση μέσω των κοινωνικών δικτύων και κολοκύηχε με τη Ρίγανη ε, λοιπόν, και κάνω την περίφημη διαδήλωση των 500.000 ατόμων που βεβαίως ο οποίος είδε το βίντεο και ξέρει να μετράει με το μάτι, να εκτιμά με το, μά, το μάτι ποσότητες κόσμου σε πλατείες mm -hmm. θα καταλάβω ότι εκεί δεν ήταν πάνω από 100.000, είναι βία 100 Εντάξει, θα μου πεις είναι μεγάλο το, νούμερο, μεγάλο, το νούμερο, με, μεγάλο το νούμερο για μας, όχι για τους Αργεντίνους. Γιατί πρέπει Έτσι. να συγκρίνουμε εγώ με Λοιπόν για τα δεδομένα των μεγάλων κινητοποιήσεων της Αργεντινής και τη δυνατότητας να κινητοποιηθεί ο αργεντινικός λαός και πώς κινητοποιείται και τα λοιπά και πώς οργανωμένος είναι. Ειδικά στις γειτονιές. Εάν διαβάσεις εφημερίδες ή μπεις ε, στην διαδικασία να κοιτάξεις πιο λεπτομεριακά θα δει ότι πρόκειται για την λεγόμενη χρυσή νεολαία της Αργεντινής. Δηλαδή η νεολαία της αστικής τάξης η οποία, ας πούμε, δεν να πάρει iPhone 5. Γιατί απογορεύεται. Υπάρχει καθεστώς προστασίας Άλλη. της αρχιδιοίκησης οικονομίας. Δεν επιτρέπει εύκολα την είσοδο. Δεν δηλαδή κάνουμε την επανάσταση για το iPhone. Και το, το iPhone 5 και <σχεδεύτε> ε, τέλος πάντων δεν μπορούμε να έχουμε με, με την κρατική μπακατέλα. <σχεδεύτε> γιατί υπάρχουν και σε κρατικά εγκοστάσια που παράγουν αυτά τα πράγματα βεβαίως σε τρομακτικά χαμηλές τιμές και εξαιρετικά αξιόπιστα μηχανήματα από ό,τι τουλάχιστον διάβαζα στο οικονομιστ πριν 20 μήνες αλλά λέει, δεν έχουν το lifestyle των Samsung, Nokia και των λοιπών ναι. γιατί η δεν, δεν σου πουλάνε μηχάνημα να κάνει η δουλειά σου σου πουλάνε lifestyle να το ζωές Λοιπόν οι Αργεντίνοι για να μην έχουνε το μεγάλο πρόβλημα να εισάγουν ηλεκτρονικά ή τέτοια τα οποία είναι τωματικά κοστοβόρα υψηλής αξίας, συναλλαγματικής αξίας και να γοστάσω και το κάνουν μόνοι τους. Και παράγουν κινητά, ας πούμε, μια αντίστοιχα κινητά, τα οποία είναι πάφτηνα και εξαιρετικά αξιόπιστα. Γιατί είναι εξαιρετικά αξιόπιστα. Γιατί εκεί η γραμμή παραγωγής είναι με ρομπότ. Και δεν γίνονται λάθη. Παραγωγής. και που έδω, μπράβο, μπράβο. Ενώ τα iPhone και τα Resta mm. φτιάχνονται με παιδική εργασία ή με δουλική εργασία. Και έτσι έχουν πολύ υψηλό δείχτη καταστροφή ή προβλη ή, στην κατασκευή. Αλλά δεν τους μοιάζει, τα και όλα είναι πολύ καλά και πουλάνε. Λοιπόν, το πρόβλημα το, και ξέρεις τι γίνεται επειδή μου, ε, δεν επιτρέπεται και το Fox News να ακούγεται στις, στην Αργεντινή. Ε, το Fox News ε, δεν, επι, δεν ε, έχει δοθεί άδεια από την Αργεντινική κυβέρνηση να υπάρξει, να εκπέμπει κατευθείαν το Fox News ε, στις, ε, στην Αργεντινή. Το θεωρούν απαράδεκτος κανάλι, δεν ξέρω γιατί είναι δηλαδή αυτή η αντιδημοκρατική νοοτροπία Σωστή. να θεωρείς το κανάλι του μπούς το κανάλι της Μοσάρα το κανάλι που ενισχύει τη σφαγή των Παλαιστινίων που λέει γιατί δεν τους φάξατε μια ώρα αρχίτερα με ολόκληρη αρεποντάς να το θεωρείς ότι είναι προσβολή για τον πολιτισμό σου να εκπέμπει στη χώρα σου δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά αυτή η αντιδημοκρατική νοοτροπία δεν την καταλαβαίνω δεν την καταλαβαίνω λοιπόν και έτσι υπάρχει ένα παράρτημα αργεντίνικο παράτημα, βιτρίνα, δηλαδή Α. του Fox News, το οποίο αυτό είναι που οργάνωσε τη διαδήλωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά βέβαια. Ε, ε, όχι βέβαια. Γιατί μέσα εδώ αναφελός λέει, αυτοί που σπάγανε τα ETM την αργεντίνη, τι ήταν. Αυτοί ήτανε. Αυτοί που αυτοί ήταν. δεν είναι κάτι αυτοί διαφορετικό. Αυτοί ήταν, ναι. το και το... επειδή αυτή τη Χρυσή Νεολέα την είχα δει δε, δε, δε, και τι έκανε. <laughs> αυτή τη Χρυσή Νεολέα την είχα δει και τι έκανε. Ακούστε να δείτε πρώτον κλωτσούσε τον επέτη στο δρόμο αν τον έβλεπε στις μεγάλες λεωφόρους με τα μεγάλα πολυκαταστήματα γιατί πραγματικά ε, το Buenos Aires εκείνη την εποχή μπορεί να έχει απίστευτη φτώχεια και απίστευτη κατάσταση κοινωνική ωστόσο όμως είχε ε, συνοικίες σχεδόν δίπλα στους παραγωμαχαλάδες που ήταν χρυσές και ολιτικά χρυσές με πολυκαταστήματα που μπροστά το Χάροντζ ή τα ξέρω εγώ τα μεγάλα πολυκαταστήματα του, το, το, του, του Παρισιού ή του Λονδίνου είναι αστιότητες λοιπόν εκεί πέρα λοιπόν δεν ενδιαφερόντισαν για τους επέντες όταν τους πήραν τα λεφτά τους και σαν τους λογαριασμούς δηλαδή τότε ξεσηκώθηκαν αυτοί είναι η ολία η οποία βεβαίως χρυσή ολία, πολύ χρυσή πολύ ε, ολία δεν έκανε τίποτα άλλο παρά απ' ε, στα, στα καμπάρε. Στις, στις ειδικές βίνσκο, στα ειδικά μπαρ που είχαν τα νεολογίστηκαν δηλαδή και δεν διαφέροντανε, δεν δίνανε στην κοσμάρα τους, να μιλάμε στην κοσμάρα τους, έλεγες τι είναι αυτοί, δεν καταλαβαίνουν που πάνε λοιπόν, όταν τους πήραν τους λογαριασμούς τότε βγήκανε και είναι αυτοί που πρωταγωνίστησαν όχι μόνο στις καταστροφές αλλά στις ομαδικές σφαγές, λιτσάρανε και σκοτώσανε κόσμο όταν μιλάμε σκοτώσανε κόσμο. Τον διανελίζανε. Yeah. Και γιατί, γιατί αυτός αντιπροσώπευε αυτό που τους είχε θύξει. Τον τραπεζοϊπάλληλο λιτσάρανε, όχι τον πατέρα τους, στον τραπεζίτη, ο οποίος τελείωστηχετά και ο πατέρας τους, έτσι. Yeah. Τον τραπεζοϊπάλληλο, τον δεκομήρη, τον λιτσάρανε ότι αυτός ήταν ο, ο, η τράπεζα του, δηλαδή και δεν το αντιτρέπει να πάρει τα λεφτά του. Λοιπόν, και φυσικά ε, συνήθισαν στην ελασία των μαγαζιών που αγόραζαν από εκεί τα... Τα γκούτσι και τα μπούτσι και όλα αυτά τα πράγματα και δεν μπορούσαν τώρα να χρησιμοποιήσουν για να βοηθούν και τα λεηλάτισαν. Βεβαίω σ' αυτές τις γειτονίες δεν υπήρχαν εν φρουροί που σκοτώνανε εν ψυχρό στις... για τις φτωχογειτονίες γεννόντουσαν αυτές τις ιστορίες. Ή στα μαγαζιά δηλαδή λαϊκής κατανάλωσης. Αυτά τα παιδιά τώρα, εντάξει, οι... Παιδιά, τώρα μια, mm -hmm. εντάξει. Mm -hmm. Ναι, αυτή η χρήση είναι ο, ο τρόπο που έχει αναπαραχθεί, διότι δυστυχώ ο Κίχνερ του έδωσε το δικαίωμα να υπάρχουν και να συνεχίζουν αυτέ οι οικογένειε να υπάρχουν. Μια ντόπια ολιγαρχία η οποία κράτησε τα ομόλογα. Δεν τη τα πείραξε τα ομόλογα που είχε. Λοιπόν, και έτσι συνέχισε και τι αποκατέστησε η την περιουσιακή δραστηριότητα τη δίνοντα πίσω τι καταθέσει. Εντάξει. Λοιπόν, το κάτσε και τώρα αυτή εξεγείρονται ενάντια σε ένα λαϊκίστικο καθεστώς όπως ονομάζεται το οποίο αν, έχει, αν έχεις το Θεό σου ποιο ήταν η, πώς το έκανε, η θριαλίδα που ξέσπασε όλη αυτή η κοινωνική οργή για την οποία ας πούμε έχουνε από την Guardian μέχρι το Economist έχουνε βγει στη Ρούγα και μας λένε όλα όσα αργεντηνείς δημοκρατία ναι. Ήταν η εθνικοποίηση των πετρελαίων και της, πετρε... της πετρελαιακής εταιρείας η οποία ανήκε σε συμφέροντα ρεψόλ, μεγάλων πολυεθνικών δηλαδή Ισπανικές. Αυτό ήταν που ξεχύρισε το στο στο ποτήρι. Στο ποτήρι. <laughs> και το χειρότερο από όλα ποιο ήταν, δεν ήταν απλή εθνικοποίηση, γιατί ήταν απλή κρατικοποίηση. Γιατί αν ήταν απλή κρατικοποίηση, θα μπορούσαν να εξαγοράσουν την κρατική εταιρεία από, από την πίσω μεριά. <laughs> δηλαδή να κάνουν ό,τι κάνουν τις κρατικές εταιρείες. <laughs> Οι προμηθευτές εξαγοράζουν την κατοικιτερία ή τη φτιάχνουν κατοικώνα και ομοίωση και έτσι λένε τα πράγματα. Μπορεί να λέγεται αυτή η κατοικιτερία αλλά στην πραγματικότητα είναι η βιτρίνα. Όπως γίνεται με όλες τις κατοικίες εταιρείες που είχαν μέχρι την ιδιωτικοποίησή τους. Έτσι λειτουργούσαν όλες. Βέβαια αυτό αποδεικνύει η βιτρινα οπως γινεται με ολες τις εταιρειες που ειχαν μεχρι την ιδιωτικοποιηση τους ετσι λειτουργουσαν ολες βεβαια αυτο αποδεικνυει η δημητρη μια ακόμη φορά ότι ακόμα και είσαι μια μεγάλη δύναμη και οικονομία όπως είναι η Αργεντινή, γιατί αναπτύχθηκε έτσι τα τελευταία χρόνια. Ε, όταν η κυβέρνησή της ε, παίζει όχι με τα συμφέροντα τον άλλων αλλά προωθεί τα συμφέροντα της χώρας ε, σε πόσους ε, κινδύνους έτσι, αλλά, για και αυτή, και πέρα, γιατί, πρέπει, γιατί πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση ή μια πολιτική ηγεσία η οποία να είναι αποφασισμένη να φτάσει με τέλος είναι τριοπαθής Μεσοβέζικες πειράς, λύσεις, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, είναι στην πραγματικότητα σε ανοίγουν σε πιέσεις και επιχειρήσεις διεμβολη, ε, διεμβολισμού που μπορεί να συλληγιώσουν ακόμη και σε πολεμική αναμέτρηση. Η mm. μεσοβέζεις επάνε εκεί. Όταν είσαι αποφασισμένος να πας μέχρι τέλους υπερασπιζόμενος στα δικαιώματα της χώρας και του λαού σου, δεν τολειμάει κανένας να, το σε τέξει, δεν και να σε τέξει, δεν είναι εύκολο να σε τέξει. Τι έκανε η Χρήστη Ναφερνάντες, εθνικοποίησε και δεν κρατικοποίησε την, την, την εταιρεία Πετρελαίου. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι πήρε το κράτος το 50% των μετοχών ναι. για να έχει και εισόδημα για τον κρατικό προπλογισμό και να μην αναγκάζεται να φορολογεί συνέχεια, προκειμένου να έχει να τις τακτικές ταπάνες και το υπόλοιπο το έδωσε στις περιφέρειες εκείνες από όπου αντλήτηκε το Πετρελαίο, ώστε να έχουν αυτοτελώς πηγές εσόδων η τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής αυτό ήταν η κάζους δεν μπορεί να το χείριστε γιατί δεν είναι εύκολο πλέον mm. να μπει κάποιος και να ανέμεται αυτήν την κρατική εταιρεία και αυτό ήταν το κάζους ναι. και ξεσηκώνουν τώρα αυτόν τον υπόκοσμο τον υπόκοσμο στις κορυφές της κοινωνίας αυτήν η διαφορά είναι Λούμπεν αλλά στην κορυφή της mm. κοινωνίας mm. λοιπόν και το ξεσηκώνουν και προσπαθούμε τώρα να δημιουργήσουνε καθεστώς ότι εδώ πέρα κάναμε τα αυτοπραία δικαιώματα, ότι είναι καταστραμμένη η οικονομία της, της Αγελμή κολοκία 12% πληθωρισμού, έχει που λένε Α, πληθορμό 12%. Δηλαδή αν είναι η για με 12% πληθορισμό, τότε θα πρέπει να πούμε Εξείς για την Ελλάδα. Είναι όλα και τα νέα τώρα και πως παρουσιάζονται. Και πώς, τι θα λέγαν για την Ελλάδα που χτύπησε 30 180. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα ότι παραμύθια μπορεί να, να ακούσεις επειδή η Αργεντινή κάνει το 80% του εξωτερικού της εμπορίου με διακατοικού τύπους συμφωνίες προγραμματικού τύπου δηλαδή χρειάζομαι αυτά, αυτά θα εισάγω. Όχι μπάτε και λέστε και πουλί στο θέλετε. Αυτό εμφανίζεται ως καζουσμπέλι. Είναι δυνατόν μια οικονομία να μην εισάγει ό,τι... να μην είναι ελεύθερης αγόρας. Σαν... Τι λες δε φίλες. Εντάξει είναι αυτό το παιχνίδι της οικονομίας. Τι λες δε φίλε? Διότι πρέπει να χτυπηθεί η Αργεντινή και επικοινωνιακά στο κόσμο που ναι, το ναι, να κάνει ως ένα να πού, παράδειγμα ότι θέλει, να απλά να, να... <σφυσί> να... <σφυσί> να πω ότι το εισόδημα, το εισόδημα που έχει η Αργεντινή από το εξωτερικό της εμπόριο είναι τετραπλάσιο από την εποχή που ήταν ελεύθερε οι αγορές mm -hmm. και μπορούσαν εσάγει οτιδήποτε οτιδήποτε στην Αργεντινή και τώρα έχει πλεονάσματα ενώ το οποίο είχε ελλείμματα Βεβαίω κατά καιρούς παράγει και ελλείμματα μυ... αλλά τα ελλείμματα τη είναι λεχόμενα δεν είναι τα δικά μας Λοιπόν, Βεβαίως είναι. και μιας δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Δεν είναι ότι έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Ήταν ένας παράλληλος αργεντινής που έχουν προβλήματα και Βεβαίως. Αλλιώς, και αλλά όχι αυτή η γελιότητα <συμπίκρυσμα> η οποία παράγεται από τα μέσα μας και τις προκειμένου <συμπίκρυσμα> να καλύψουν Άρα. αμερικανικού τύπου αευθεία επέμβαση <συμπίκρυσμα> στην, <συμπίκρυσμα> στην Αργεντινή <συμπίκρυσμα> που μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτικό πραξικόπημα και σφαγή του αργεντινικού πληθυσμού. Να το θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, ε, θα πάμε Ειδικά ένα... αυτοί που ε, τώρα προσφάτως απέκτησαν ιδιαίτερες ερωτικές σχέσεις με τους Αμερικανούς έστω και αν βρίσκονται στα αριστερά του πολιτουφαλίου. Θέλεις φάσματος. τον κ. γιατί είναι, για την Αθήνα μίλησε. Ο κ. δεν είπε και για μερικές. Για την ηγεσία του κομματό του μιλάω. <laughs> λοιπόν, θα πάμε σε ένα βελτίο να πω ότι εδώ ολοκληρώθηκε και η συμμετοχή σα στο διαγωνισμό για τις πέντε διπλές προσκλήσεις. Οπότε με παράκληση στον Δημήτρη, όχι Καζάκη, στον άλλο Δημήτρη που μας ακούει να μου στείλει τη λίστα <laughs> με το συμμετέχοντας. Δημήτρη Σος, στείλε μου τη λίστα να κάνουμε την, ε, την κλείωση κατά τις δύο και μισή. Λοιπόν, πάμε σε ένα δικτυο. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για πράκτορες έχω να σα στην εκπομπή σήμερα. Έχουμε μπει mm. σε άλλο κλίμα. Δεν ταιριάζει και πολύ αυτό το τραγούδι με, το, με την εκπομπή. Μου κάνει τη δική μου χάρη εδώ. Ε, και οπότε ξέρει, ε, είπα να μπω λίγο πιο γρήγορα μέσα, γιατί ο Δημήτρη δεν του πολύ αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Είναι <laughs> δικέ μου προτιμήσει αυτέ. Δεν mm, yeah, <laughs> είναι θέμα mm. το αμάρισμα, mm. mm. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, συμφώνει πάντω ότι έχει φωνάρα Είναι μια, μια καταπληκτική φωνή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα επιστρέψουμε σας σοβαρά. Σε λίγο θα, δούμε, θα κάνουμε Όπως για την κλίωση. Όντως, δύο, δύο ειδήσεις μου κάνανε εντύπωση, έτσι, από αυτές που έλεγε. Ναι, πια. Το πρώτο είναι ότι σήμα κινδύνου γιατί τα... οι φυτές των... Α, η, για την εκπαίδευση του εμπορικού ναυτικού. Ναι. Δεν, και δεν, δεν βρίσκουν πλήρια την πρακτική τους. Ναι, νομίζω ότι εδώ μπορεί να βοηθήσει ο κ. Γεωργίου Πρόεδρεο. Έχω ακούσει ότι έχει στόκ κανό. Αυτό είναι μια πρόταση να δηλαδή τη στείλουμε ένα έτοιμο να κάνουμε στο εμπορικό ναυτικό στη σχολή να το δουν το θέμα. Και, yeah. Ξέρετε α πούμε έχουμε yeah. εφοπλιστέ... ...έλα δεν μπορούν να φύγουν... Εφοπλιστέ, εφοπλιστέ... Το έχω πάντα διαθέτουμε. Yeah. Και το δεύτερο, έχεις δεύτερο... ...και το δεύτερο το το Πασόπ. Το Πασόπ που Το πασόπου θα κάνει... την για. Η... Είναι η πρώτη η... φορά στην, στην πολιτική yeah. ιστορία της χώρας yeah. όπου yeah. κάνει συνέδριο το πασόπου που έχει μόνο στελέχη. Και λανέχει δίκαιο. Δεν. Καταρχήν μέχρι να, να γίνει το συνέδριο. Αστίχει ότι δεν θα υπάρχει <χει> <χει> δεν θα υπάρχει εκλογή συνέδρων. <χει> Α, ναι, σωστό αυτό. <χει> θα κάνει ολοπέλια. Καταρχήν εδώ τους παρακαλάει να πάνε όλοι ή σα παρακαλώ καλά. Καλού πανηγανέ σημαίνει. Οργανό δεν έχει, άρα δεν μπορεί να κάνει εκλογέ συνέδρων. Οπότε κάνει ολομέρια. Και επειδή το ομάζει συνέδριο κόμμα που έχουμε κόσμο, εμεί πω βρούμε κάποιον τώρα. Και επειδή τώρα πρέπει τουλάχιστον να είναι πάνω από 100 για να είναι επισήμως το πώς να είναι συνέδριο, ξέρεις την κλητήρα στο γραφείο, τον κλητήρα στο γραφείο του, την κεραμαρίκα που του βουγκαρίζει, όλους αυτούς να σπουδάζουν. Είναι και νύχτα φίλοι, δεν έχεις κάνεις Το ξέρουμε γιατί πέρυσι σε τέτοια εποχή, στον χώρο που έκανε το συνέδριο το ΕΠΑΜ, λίγο πριν είχε κάνει το συνέδριο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σε σχέση με τους συνέδρους που είχε για τους παρατηρητές το ΕΠΑΜ, είχε περίπου τους μισούς το ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε και συμπλήρωσε με ε, Πακιστανούς, Αυγανούς και οτιδήποτε άλλο είχε η μεταναστευτική παροικία πα, της Καστέλας καθότι δεν έβρισκε κανένα άλλο οπότε πήγαν έξω και μαζεύανε αυτό. Τους τάξαν και τη μας τα λέγανε οι φύλακες του αυτά. Και τους τάξαν οι του Τους πήγαν, τρέχανε οι άνθρωποι, ας πούμε, τουλάχιστον και και παραπάνω περιοχή. Ο σκηνοθέτης ξέρει να Τώρα που είπε ο Βλακηρή, θέλω να απαντήσω σε μια κλίμασα από το Λονδίνο. που φαίνεται άκουσε τη χθεσινή εκπομπή, αλλά την άκουσε σε άλλο χρόνο. Και χθε είχαμε για το Θαλίν, για τον ε, πρώτο αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό καταναλωτών, ο οποίο λειτουργεί ήδη στο νέο Ηράκλειο και σύντομα θα κάνει εγκαίνια ε, Ζήνα. Μπορεί να επικοινωνήσει εκεί με του υπεύθυνου. Από την τελική ίσω να είναι και στο δικό σα το ΕΛΕΝ στα Λονδίνο. Μπορεί... Όχι, δεν νομίζω δεν μπορεί να γίνει. Μέχρι να θα... έρθει, ναι, είναι από το Λονδίνο. Λοιπόν, <χει> τώρα, <δεν> είναι... <τυπλέον> να πω, γιατί θα το ξεχάσω, ότι αύριο ο Δημήτρης Καζάκης θα βρίσκεται στην Λάκα. έχει ομιλία στην Εταιρεία Διαπολιτισμικών Σπουδών. Μάλιστα. Αύριο Σάββατο στις 7.30. Είναι ευχαριστώ Είναι Λαμάχου 3 στο 2 Mm -hmm. ε, να σε ενημερώσω, δεν ξέρω αν το θυμάμαι, να το, θυμάσαι, να το νουήσω, και τη Δευτέρα ομιλία στον Κορυδαλό. Επίση είναι ευχαριστώ να το μαθαίνω. Λοιπόν, στο Σύλλογο Διδασκόντων και Εκπαιδευμένων Κορυδαλού, στα πλαίσια τη ημερίδα με θέμα οικονομική κρίση στην Ευρώπη και η Ελλάδα. Θα σα ενημερώσω με περισσότερε πληροφορίε τη Δευτέρα. Δεν μου έχετε αναλυτικά εδώ κάτι περισσότερο. Μήπω εννοεί τι φυλακέ και. γι' αυτό δεν το λένε. Ναι. Θα σε πάνε εκεί και θα σε Λοιπόν, αυτά με τι ομιλίε σου. Γιατί καμιά φορά του ξεχνάω και μεθαίνουν εκεί πέρα και μου στέλνουν διάφορα ημέρα. Τα είπα όλα. Τι χός μου τα λε, γιατί πιστεύω... μαθαίνω και εγώ που πάω και μιλάω. Ναι, μαθαίνει ε, εδώ να ανοίγει, θα τα βλέπει όλα. Δεν, μπορώ, δεν... Είσαι, δε θα μπορεί α... να γίνει τίποτα. Ναι. Και όλα αυτά να... για να μην γυρίσουμε στη διεθνή mm -hmm. εποχή όπω είχαν κάποιοι, μου είχαν πει κάποιοι το... Τώρα εδώ έχει μια πρόκληση από έναν ε, φιλοκρατή. Ο Χρήστος χαλά. Σα <Και> ε, σας παρακολουθώ λέει από τέλο του 2010 εάν μπορούσατε να γράψετε ένα άνθρο ή να κάνουμε μια εκπομπή με τις πρώτε, πρώτες 100 ημέρες στην επιστροφή στη δραχμή. Τι θα γίνει με φάρμακα, το θέλει να μάγει <Και> καταναλωτικά προϊόντα, supermarkets ήδη την ανάγκη, βενζίνη πετρέλαιο ε, εάν λέει μετά τη μονομερή διαγραφή του χρέου οι ελληνικέ εταιρείε θα μπορούν να εισάγουν κανονικά τα προϊόντα, γιατί ναι. υπάρχουν πιθανότητα οι ξένε εταιρείε να στάνουν τα λεφτά μπροστά και να στέλνουν τελικά μετά από 6 μήνες α πούμε ω εντάξει τη διαγραφή mm -hmm. ε, και όλα αυτά συμπληρώνει ο φίλο με τη λογική ότι αφού θα έχουμε δραχμή, θα είναι πολύ υποτιμημένη 440,75% όσο Πώ θα ανταπεξέλθουμε λοιπόν Γιατί τα λεφτά, Γιατί να ξεκαθαρίσουμε πράγματα. Mm -hmm. Γιατί η βάση της ισοτιμίας του νέου νομιζότο θα είναι η παλιά Αυτή ισοτιμία, που έγινε. Δηλαδή ποιο μας το λέει δηλαδή, αυτό, δηλαδή, Ποιο μα το έχει καθορίσει, Η ισοτιμία θα, είναι, θα ξεκινήσει από το ένα προ ένα. Όταν ιδρύσει νέο νόμισμα, εισάγει νέο νόμισμα, mm. η ισοτιμία ξεκινάει αν δεν υπολογίζει από το νέο νόμισμα να είναι ένα προ ένα, Και μετά εκτιμάς να είναι ένα προ δύο, ένα προ Διαμορφώνεις. τη διαμορφώνεις. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Ναι. Τι να εκτιμάσεις, τα λέμες και εκείνο τρόπο. Τι ξεκινάει με το παλιό. Πάντως πρέπει να το βγάλεις. Πολύτε περισσότερο. Αυτό ναι. που λέει, πρέπει Καταρχήν πρέπει... το έχουμε κάνει, ναι, το έχουμε, πρέπει... έχουμε ξεσκιστεί να τα λέμε ξέρω. αυτά. Το, ναι, το ξαναθέλνω, ξέρεις Έτσι, τώρα. Έτσι αλλιώς θα, βγαίνει, θα βγει τώρα ένα βουμβλιαράκι, σύντομο βουμβλιαράκι, που λέγεται η καταστροφή που, η, καταστροφή και πώς, η καταστροφή που έρχεται και πώ θα την αντιμετωπίσουμε. Okay. Ε, okay. Απαντώντα okay. πολιτικ στο, στο πολιτικό σκέλο και στο yeah. οικονομικό σκέλο της όλης πρότασης, για τις πρώτες 100 μέρες έτσι. Okay. Δεύτερον είχαμε πει τι θα κάνουμε και προεκλογικά είχαμε βγάλει ένα η φυλάδιο είναι... που ναι. 25 πρώτα μέτρα στον πρώτο εκατόν ημερών. Είχε δημοσιευθεί και στο χρόνο η πηγή της φυλάδιο από το Ενιόπελλαϊκό Μέντρο. Απλά το, το βιβλιαράκι αυτό εξηγεί συγκεκριμένα πώ θα γίνουν αυτά τα πράγματα που θα κινήσει τα κινηθούν, δεν θα κινηθούν, δεν θα ολοκληρωθούν τα 25 α, αυτά μέτρα μέσα στις πρώτες 100 μέρες, αλλά πρέπει στις 100 μέρες να έχουν γίνει αυτά όλα τα 25 α, μέτρα και ταυτόχρονα από πού τα έχουμε σκεφτεί. Δηλαδή, γιατί ορισμένοι νομίζουν, επειδή πρώτον έχουν άγνοια ή επειδή α, ακούνε καθημερινά όλη αυτή την παπαρολογία στα μέσα μας και ότι αυτά που λέμε είναι και κενοφιαγή πράγματα Ξέρεις, τα σκεφτήκαμε μεταξύ τυρού και χλαδιού ή σε ώρες ε, μεγάλης δυστοκίας στην τουαλέτα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ένα αντικείμενο μελετών για δεκαετίες έχουν εφαρμοστεί σε πάρα πολλές κομμάτες. Έχουν, ε, ξέρουμε, επακριβώς τι θα συμβεί. Και δεν λέμε τίποτα περισσότερο από αυτά που έχουν εφαρμοστεί ήδη για εφαρμοσμένα πράγματα σε... Διαφορετικές ενδεχομένως οι συνθήκες και διαφορετικές mm. χώρες που τα προσαρμόζουν στα δικά σου δεδομένα είναι εργαλεία δοκιμασμένα δηλαδή τα οποία προσαρμόζουν τα στα δικά σου δεδομένα και στα συμφέροντα που θες να υπηρετήσεις. Ποια είναι τα συμφέροντα αυτά ο λαός και η χώρα. Πρώτα ο λαός και μετά η χώρα. Διότι χωρίς λαό, μια χώρα... <συσκέντα> ...χώρα οικόπεντο <η> μετά. <συσκέντα> μετά, ναι, είναι λοιπόν, περιφέρεια. <συσκέντα> δεν είναι αυτό που λέει και ο Σβενιτζέλος και οι υπόλοιποι να σωθεί η Ελλάδα και αστοχεύνουν οι Έλληνες. Έτσι, είναι ακριβώς το ανάποδο, να σωθούν οι Έλληνες και μετά συζητάμε για την Ελλάδα. Δηλαδή, ως ε, χώρα, δηλαδή, θα μου πείτε, ταυτόσιμα πράγματα αυτά, απλά πρέπει να κάνουμε ένα παιχνίδι τώρα, με τη δένεια της ελληνικής πολιτείας, ναι. που καταλείεται σήμερα. Λοιπόν, α, αλλά το έχουμε πει αυτά πράγματα και επιπλέον πρέπει να μην σκεφτόμαστε με παραδεδοημένους όρους. Δηλαδή, μας έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε μέσα σε ένα καλούπι, όπως όπως ε, τα άλογα που τους φοράνε παροπτήδες, για να μην μπορούν να βρουν δεξιά-αριστερά και χάσουν το, από το αγγέμι, α πούμε, που τους τραβάνε, το γέμια τους τραβάνε, λοιπόν, και τους καταδογούν. Έτσι πρέπει να σκεφτούμε και εμείς, όχι με όρους. Θα πάμε σε ελληνικό νόμιζο, α, θα πιάσουμε από εκεί που σταματήσαμε, το 2001, άμ, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν είμαστε ηλίθιοι πάμε... να θα πάμε πέρα πέρα πέρα πέρα πέρα. στη δραχμή του μας θανάτωσε με το ευρώ συνήθως, θα και με την δραχμή του. Mm -hmm. Δηλαδή κάτσε μια στιγμή, δεν είμαστε ζωντόβολα. Mm. Να πάμε εκεί, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια νέα οικονομία με όπλο το εθνικό νόμισμα, αλλά όχι η δραχμή όπως την ξεφτιλίσανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να μας πάνε στο ευρώ. Mm. Λοιπόν, δεν πάμε από εκεί. Και δεν υπάρχει και λογική τέτοια. Μετά λένε, και πώς θα Μα ποιος σας είπε ότι θα είναι οι αγωγές. Mm. Από πού και σπουδά δηλαδή, θα είναι οι και επειδή άκουσε κάποιος εκεί, καθηγητάδες και τα λεφτά τι θα πάμε δηλαδή στο μεση-αιώνα ακριβώς, τον άπορο αυτός είναι ο μεσαίωνας που ζούμε των ανοιχτών αγορών. Έτσι ξεκίνησαν, έτσι ξεκίνησε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα με ανοιχτέ αγορές. Και παρήγαγε πολέμους, πειρατείες, ξανά πολέμους, ξανά πειρατείες. Και οριμάζοντας οι λαοί μέσα από τους δύο παγκόσμιους πολέμους, εφάρμοσαν πολιτική ελέγχου των αγορών. Τότε το ονόμασαν και ισχυανισμό και αποτύχανε. Θα έπρεπε να το εφαρμόσουμε με πολύ πιο καθολικούς όρους. Πραγματικά δηλαδή με βάση το, το με βάση αναλύσεις κόστος ωφέλους. Να δούμε τι μας συμφέρει ακριβώς και με πώς έτσι βαδίζουμε στην οικονομία. Δεν βαδίζουμε με μοντέλα και θεωρίες για ανόητους ή για θρησκόληπτους. Δηλαδή για παράδειγμα σου λέει ο άλλος χέρα. Να... Η ελευθερία της αγοράς ε, ας πούμε ρυθμίζει τις τιμές. Ποιος θα σου πει αυτό τώρα. Δηλαδή. Ποιος τούμα, αυτό, αυτό είναι ένα, μια θεωρητική καρικατούρα που είναι σαν να λες ας πούμε το Άγιο Πνεύμα το οποίο έρχεται επικάθεται στον άνθρωπο και του δίνει, ε, το, το δίνει ε, γνώση και ζωή. Εντάξει, αυτό μπορεί να το πιστεύεις ως πίστη. Δεν έχει καμία σχέση με επιστήμη όπως. Η επιστήμη δουλεύεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Η λογική που λέγεται, η λογική που λέει ότι η ελευθερία αγοράς παράγει ανάπτυξη ή εξαπαγώ ισορροπία ισο, ισο, ισο, ισο, ισο, ισο, είναι μια, ένα θέσφατο αξιωματικό ένα αξίωμα, ένα θέσφατο το οποίο δεν έχει ποτέ αποδειχθεί. Ποτέ. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι κουφά. Μας δίνετε τώρα πουλώντας τα δημόσια, τη δημόσια περιουσία ιδιωτικοποιώδως και αποκατοικοποιώδως, θα θέρουν την ανάπτυξη. Και, και δεν σκέφτεται κανένας. Ρε φίλες μπορείς να μου δείξεις μια χώρα που ήρθε σε ανάπτυξη ή που απέφυγε την παγκόσμια κρίση την οποία βιώνουν όλες οι χώρες με πολιτική ιδιωτικοποιήσεων και αποκατοικοποιήσεων. Μία. Μία. Μπορεί να μου το δείξει, γιατί εγώ μπορώ να τους δείξω χώρες οι οποίες επειδή ακριβώς είχαν ισχυρό κρατικό τομέα, απέφυγαν την παγκόσμια κρίση. Παράδειγμα που να λέμε ανοιχτή αγορά με ιδιωτικοποιημένα τα πάντα και να αποφύγει την παγκόσμια κρίση. Μπορεί να μου δείξει κανένας. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, άρα γιατί το αποτυχημένο να ακούδεις το αποτυχημένο παράδειγμα, εν μέσω κρίσης και να μην ψάξουν αντακτώ από το πετυχημένο παράδειγμα. Βεβαίως προσαρμοσμένος στις ανάγκες δικές μου, έτσι. Τίποτα δεν είναι. Και από την άλλη μου λένε, με αυτό τώρα δεν είναι δε παιδί μου που λες. Δεν εφαρμόζεται πουθενά στον κόσμο. Συγγνώμη παιδιά, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, εντάξει, εγώ του δημοτικού είμαι, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Αλλά, όταν οι αρχαίοι Έλληνες επινοήσαν τη δημοκρατία, υπήρχε πουθενά δημοκρατία στον κόσμο. Υπάνω. <Το> Όχι, είναι για να το καταλάβουν δηλαδή. Υπήρχε πουθενά άλλο. Για φαντάσου να φαντάσουν να σκεφτόταν όπως του τους να λέγανε, τι πρέπει να κάνουμε ρε οι θύοι. Πάμε να φτιάξουμε δημοκρατία. Υπάρχει πουθενά ο λόγος στον κόσμο. Στην Περσία υπάρχει δημοκρατία. Στην Αφρική υπάρχει δημοκρατία. Εμείς τι μπορούμε υπάρχει... να, να κάνουμε εμείς να φτιάξουμε δημοκρατία. Εμείς. Δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο τότε. έτσι Επινοήθηκε και σφραγίστηκε Γι αυτό και συνδέθηκε με τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό έτσι, κλωβού λοιπόν, ήταν η ίδια δημοκρατία. Ας σταματήσουμε να μιλάμε για τα μοντέλα των άλλων. Αν είχαμε τρέμει παιδετέρη τσίπρα, όχι συγγνώμη τσίπρα, τσίμα, ταυτοβουσοποίηση. Λοιπόν, και κάτι άλλος ας πούμε, θα μας λέγανε πού το είδατε. Εφαρμόζει είστε σού η δημοκρατία. Είστε στή Τρελή είστε, ναι. Λοιπόν, πού πάτε. Πού πάτε βρε παιδιά. Λοιπόν και θα μείναμε α πούμε στη λογική του Ανατολικού Διασποτισμού που κυριαρχούσε στον κόσμο την εποχή εκείνη. Ο Ανατολικό Διασποτισμό κυριαρχούσε. Λοιπόν τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή. Αυτό είναι ο συντηρητισμός με την πιο αντιδραστική έννοια που μπορεί να υπάρξει. Σε κρατάω πίσω. Ενώ οι δυνατότητες που έχει σημαίνει αυτό μπορεί είναι Και σε γνώση, εμπειρία, ε, τεχνολογία, τεχνογνωσία. Και σε κατέρια κάποιοι πίσω, και... λέει, πού το έχεις δει αυτό να εφαρμόζεται. Θα <Και> το εφαρμόσω εγώ ρεφε, για να το εφαρμόσω και... και τόσο καλά, που θέλω να αποτελέσω παράδειγμα. ιστορικό παράδειγμα. <Και> γιατί δηλαδή μου το με αποτρέπεις. Συγκεκριμένα μπορείς να μου πεις κάπου που, που πάσχω. <Και> αυτό να μου <μην> πεις. <Και> Ότι αυτό που σου λέω πάσχει, γιατί αν το εφαρμόσεις, θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ή το άλλο τρόμερο. Αν πας να το εφαρμόσεις, θα μας κ Εντάξει, το κατολύεσαι πάνω σους, μπορούμε να το δούμε κι άλλοι. Ναι, εσύς, τώρα λένε αυτό, γιατί το επιχείρημα ότι δεν θα έχουμε πετρέλαιο... <laughs> ...είναι ένα ανέκδοτο, έχει γίνει λίγο... Λοιπόν. Δεν θα έχουμε λεφτά για πετρέλαιο, θυμάσαι. Ναι, ήταν το πρώτο, πρώτο επιχείρημα, πριν δύο χρόνια... Ε, τώρα ε, τώρα, ...και τώρα λένε κόσμος, γιατί δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε χρήματα για φάρμακα... ...α ναι, το ίδιο. Αυτά ήταν, δεν έλεγα... Ξεκίνησα με γιατρούς του πρώην Νίκα, οι οποίοι είναι τώρα στο Ροπή. Μου λένε, κοιτάξτε μου, του λένε αδείς, μου λέει τώρα δεν έχουν καθόλου θέρμαξη. Οπότε... Οπότε το τουρίζουν και οι... οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό όσο υπάρχει <συμίχε> και οι ασθενείς. Σε λίγο που θα σφίξει περισσότερο το κρύο θα φοράμε κουβέρτες και προκειμένου να γίνει και γνωστό θα βγάλουμε φωτογραφίες έτσι με, μπορεί, με, με, με, με, με τα κουβερλή από πάνω για να δει ο κόσμος σε τι κατάσταση έχουμε βρεθεί. <συμίχε> τι να το πει τώρα, δεν θα έχουμε με τραλείο. τουλάχιστον η τουρτουλία πόλεμο μόνοι να δέε, παιδιά. Συγγνώμης δηλαδή. Λοιπόν, ε, α, για κάτσε, πρέπει να πω δύο-τρία πράγματα. Πρέπει να βάλεις τελεία. <laughs> Γιατί πάμε στο τέλος. Πρέπει να κάνετε <laughs> την κλήρωση. και έχω να, να πω και κάποια πράγματα. Καταρχάς να πω, ε, εσύ γιώτα προετοιμάσαι από το 1 Άστο Γιατί... 79 να μου πεις πέντε νούμερα. Λοιπόν, Έτσι. να πω ότι όπως μας πληροφόρησα αυτού να πω λίγο αυτή την κυριακή στις 5 και μισή το απόγευμα γίνον <ΣΟΥΟΥ> ε, είναι ε, σαπορούς Σαπφούς 14 πίσω από τη χαρακόπιο Σχολή. λοιπόν Σαπφούς 14, ε, τα εγγένεια του Νέου Θαλήν που γίνεται εδώ στην Αληθέα, την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα Εννοείται η γένεια, πηγαίνει ο ποιος θέλει έτσι, βέρε, ποτά, βέρε, να δει, να μιλήσει, να μάθει και να δει προ... που ίδια ισόμαση ως αυτό εκεί. της Μάρτης. Α, ακριβώς. Λοιπόν, ε, πες μου πέντε νούμερα από το 1 στο 2,9. 28. Ναι. 34. Ναι. 52. Ναι. 62. 62 Ποια άλλο ένα μας έχει μείνει. Ναι. Ναι. Ε, 70. Ωραία. Λοιπόν, ε, επαναλαμβάνω και σε αυτούς που δεν ξέρω έχουν κάποια απορία γνωρίζουν ότι το Σαββατοκύριακο έχεις ε, να συμμετάσχει και σε κάποια σύσκηψη. Ε, επαναλαμβάνω όμως ότι ο Τιβίτσικαζάκης θα είναι σε αυτή τη σύσκεψη αλλά θα είναι και στην πλάκα στις 7.30 το απόγευμα και στην ομιλία που έχουμε πει. Ε, να βάλουμε ένα τροβδάκι μέχρι να βρω τα... να μην κάνουμε κάποιο λάθος τα mm -hmm. ονόματά μας. Να ακούσουμε κατάσκοπης Α, έχουμε, εντάξει. Λοιπόν, τώρα εγώ θα ανακοινώσω τους πέντε κατάσκοπους που θα πάρουμε τις πέντε διπλές προσκλήσεις για αυτή την Κυριακή μεθαύριο στις 8.30 στη Μαγιοπούλα της Κεσαριανής Μελιά, έτσι. Λοιπόν, τα ονόματά σας θα βρίσκονται εκεί, στον υπεύθυνο της παράστασης, οπότε δίνοντα την ταυτότητά σας, Διπλή είναι η πρόσκληση, θα έχετε το, το ελεύθερο για να περάσετε. Ε, είναι ο Θεοδωρίδης Γεώργιος, Βασίλειος Οικονόμου, Παναγιώτης Αντωνάτος, Μπακέας Αριστίδης, Ειρήνη Ζάβρα. Απαναλαμβάνω, Θεοδωρίδης Γεώργιος, Βασίλειος Οικονόμου, Παναγιώτης Αντωνάτος, Μπακέας Αριστίδης, Ειρήνη Ζάβρα. Θα είναι τα ονόματα σήμερα, θα τα εκεί στην ιστοσελίδα και είναι αυτή την Κυριακή στι 8 και μισή στη Μαγιοπούλα, στην Κεσαργενή, η παράσταση 50 και. Καλά να περάσετε, παιδιά. Λοιπόν, έτσι όμορφα θα κλείσουμε σήμερα. Ε, καλά τα είπαμε. Καλά ήταν. Καλή εβδομάδα. Χορταστική. Είχαμε ειδήσει, είχαμε γεγονότα. Θέλω να πω ότι αυτή η βόμβα που ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, αυτή την ωραία που μα έκανε στην καρδιά περιβόλη, που μα είπε ότι θα έρθουν εδώ πέρα με το Στρατό, γίνεται χαμό. Στο, στο YouTube ε, αυτό το, το απόσπασμα έχει ανέβει στο YouTube και ναι. δεν θυμάμαι πόσους ε, Αυτή είναι UX η πιο που υπήρχε. απλά λέω ότι ο κόσμος εμείς το παρακολουθούμε θα δούμε τώρα ε, αν ε, τυχόν εξέλιξη υπάρχει από το εξωτερικό ρε, γιατί από το εξωτερικό δεν περιμένουμε και, και αν τους αναγκάσετε να μιλήσουν αυτό θα βγουν και θα μπουνε ξέρετε τι θα είναι τι είναι αυτά τα πράγματα ε. ναι. και μετά τους βγούμε μπροστά μας Λοιπόν, δεν του πιστεύει ούτε το ούτε, ούτε δε... η εμένα του πιστεύει. Γιατί αυτό είναι παρήγορο, γιατί ο κόσμο ψάχνει ενημέρωση, ε, τη βρίσκει και έχει ξεφύγει από αυτά που του λένε κάθε μέρα στι 8. Ξέρει ότι δεν είναι αυτά που του λένε, μάλλον Έτσι. δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει λοιπόν, λοιπόν, και κάτι άλλο, επειδή α, ορισμένοι ονειρεύονται να χρησιμοποιήσουν δικα... το, το δικαστικό σύστημα α, και τι δυνάμει καταστολή με χουντικού όρου. Θα του πούμε ένα πολύ απλό και έτσι αρχαίο πεπέζι δωρικό μολόλαβε. Πολύ ωραία. Κλείσαμε πολύ ωραία την εβδομάδα μα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί τώρα θα είμαστε πιο δυνατοί να τα πούμε όλα και να λύσουμε όλε τι εμπορίε. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι